Στοίχη 17 20. Σφοδρά επιθυμία του Παύλου να επανέλθει στη Θεσσαλονίκη. 17. Εμείς όμως αδελφοί, όταν εγχωρίστημεν από ποσάς και μείναμεν σαν ορφανά παιδιά μακράν από σας προσωρινά και με το σώμα μόνον, όχι όμως και με την καρδίαν, εις μεγάλων βαθμών και με πολλήν επιθυμίαν εποθήσαμεν να είδομεν το πρόσωπο σα 18. Δι' αυτό ήθελήσαμε να έρθαμεν προ εγώ μεν ο Παύλος και μίαν και δύο φορά και μα εμπόδισεν ο σατανάς. 19. Ήθελήσαμεν δε να έλθομεν η συνάντησή σας, διότι ποιο άλλος είναι η ελπίδα μας, η χαρά μας, η στεφανό μας, διότι τον οποίον δυνάμεθα να καυχόμεθα, παρά και μαζί με τους άλλους εις τους οποίους εκηρύξαμεν. 20. Ήθελήσαμεν να έβρωμεν έλεος και δόξαν ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις την δευτέραν παρουσίαν Του. 20 και ελπίζομαι να αυτό δια τότε, διότι και τώρα σεις είστε η δόξα μας και η χαρά μας.